Ιστορία προσανατολισμού Τρίτη τρίτης λυκείου. Κεφάλαιο δεύτερο, η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Ενότητα τρίτη, δικοματισμός και εξιχρονισμός Υπό ενότητα τρία, από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Βουδί, 1893 έως 1909. Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το χαρίλαο Τρικούπη, το όραμα για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα ήταν οικονομικά αναπτυγμέ και ισχυρό στη διεθνή σκηνή, δεν πραγματοποιήθηκε. Παρά τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, το κράτος οδηγήθηκε σε πτώχευση. Αστεί και διανοούμενοι απογοητεύονταν όλο και περισσότερο από τη γενική κατάσταση και την αναποτελεσματικότητα του κράτους, το οποίο χαρακτηριζόταν από μια βραδικίνητη γραφειοκρατία. Δεν έβλεπαν την επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη, ενώ διαπίστωναν ότι μεγάλωνε η απόσταση από τα ευρωπαϊκά κράτη. Ανάλογη δυσαρέσκεια, επικρατούσε και σε μεγάλο μέρος των μικροκαλλιεργητών. Η αξιωματική του στρατού ήταν επίσης δυσάρεστημένη, καθώς εκτιμούσαν ότι λόγω οικονομικής αδυναμίας, ο στρατός θα ήταν αναποτελεσματικός σε περίπτωση πολέμου. Όλα αυτά οδήγησαν σε κρίση της εμπιστοσύνης προς τα κόμματα στη Λίβδη. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι θεσμοί και τα κόμματα δεν ήταν ικανά να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Στο διάστημα από την πτώχευση του 1893, Έω τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, τα δύο μεγάλα κόμματα προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πολιτικό του πρόγραμμα, χωρί όμω επιτυχία. Γεγονό που δημιούργησε την εντύπωση ενό γενικού αδιεξόδου. Ούτε το Δημηγιανικό Κόμμα μπόρεσε, έλλειψη χρημάτων, να τηρήσει την υπόσχεσή του για λιγότερου φόρου. Ούτε το Τρικουπικό να συνεχίσει το εξυγχρονιστικό του πρόγραμμα. Ο Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, που τελείωσε με ολοκληρωτική ήττα. Τη Ελλάδας, επέτεινε το πολιτικό αδίαξοδο. Η δυσπιστία προς τα κόμματα αποκορυφώθηκε και έδωσε στο Γεώργιο την ευκαιρία να επιβληθεί στο Κοινοβούλιο και να ασκεί προσωπική πολιτική. Όσες μεταρρυθμίσεις έγιναν μέχρι το 1909, κατά κύριο λόγο από κυβερνήσεις του Τρικουμπικού Κόμματος υπό την ηγεσία του Ρηγορείου Θεοτόκη, ήταν διοικητικού χαρακτήρα. Παραδείγματο χάρη η αποκέντρωση. Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο ω το 1909 ήταν η εμφάνιση τη Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματο υπό τον Δημήτριο Γούναρη που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο τη κριτική του ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματο να προσαρμοστεί στι εξελίξει τη κοινωνία. Η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. Εν τω μεταξύ, οι συντεχνίε και οι εργατικέ ενώσει έκαναν διαδηλώσει ζητώντας φορολογικές ελαφρύνσεις και περιορισμό της γραφειοκρατίας. Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας γενικότερα και των πολιτικών κομμάτων ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα στο Γουδί, το οποίο έγινε από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών με αιτήματα που αφορούσαν μεταρρυθμίσεις στο στρατό, Τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική πολιτική. Ο στρατιωτικό σύνδεσμο δεν εγκαθίδρισε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω τη Βουλή. Με αφορμή το κίνημα, έγινε στι 14 Σεπτεμβρίου μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων τη πρωτεύουσα. Οι διαδηλωτέ υποστήριξαν το διάβημα του στρατιωτικού συνδέσμου και υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι, με το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειρά οικονομικών αιτημάτων. Υπό την πίεση του συνδέσμου, η Βουλή ψήφισε χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και συζήτηση μεγάλο αριθμό νόμων που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του συντάγματος. Έτσι προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική Βουλή. Στις 15 Μαρτίου 1910 ο στρατιωτικός σύνδεσμος διαλύθηκε, έχοντας επιτύχει τις επιδιώ